μιας της χώρα, οι πασόκι έχουν εμαζομένη την Ορθοδοκία σε αυτή τη χώρα, Δεν το γυνή, οι πιάσμος, η που τα πεφτεί σύνεβο. Δεν ήμουν τώρα και στα πανεπιστήμια, θα έχουμε μπάτσο φοιτητέ. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι μπάτσε στο πολυτεχνείο στο Πανεπιστήμιο και οι φοιτητέ θα φιλάνε του μπάτσου. Γιατί δεν βλέπουμε το θετικό. Για Να δούμε το, το θετικό. Είναι η μόνη Α... ευκαιρία να μπει μπάτσο σε πανεπιστήμιο. Αυτό. Να δούμε και το θετικό. Κάτι θα αρπάξει και από εκεί. Κάτι θα αρπάξει. Βέβαια, άμα είναι οργανωμένοι και αποφασισμένοι οι φοιτητέ, θα αρπάξει πολλέ. Αλλά μπορεί να αρπάξει και κάτι από μόρφωση. Εκεί, όλη μέρα, κάτι θα δει. Ένα σύνθημα στον τοίχο, κάτι θα μάθει. Κάτι, κάτι θα σίγουρα. Αλλά πώ θα είναι τι σαν την Κρουέλα, τη γνάσσε την Κρουέλα. Πώ θα Η θα φοράει ο μπάτσο. Θα φοράει το γουναρικό με τα σκυλάκια τι είναι αυτό. Θα σου πω δύο πράγματα. Τι. Ένα, ότι χάνουμε ένα γνήσιο τέκνο τη Ελλάδος σήμερα. Ποιο. Το Πομπέο. Πομπαίο. Pompeo. Pompeo. Ah, ne? Θα εμπιστευτείς; Θάνατος. Θάνατος. Θάνατος. Θα εμπιστευτείς; Φοβάμαι μη χάσουμε και τον κύριο Πρέσβη. Όχι, τον Πρέσβη, χάσουμε και τον Πρέσβη, αν τον ανακαλέσει. Το Πομπέο Πομπέο Πομπέο αυτό Το σημαντικό επίση όμως είναι ότι χάρνουμε και τον διαβολικά καλό Τραμπ Ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό αλλά γίνεται για καλό Α αυτό αυτό το χάρνουμε έτσι και το διαβολικά καλό που τα κάνει όλα για καλό Αυτό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 Γιατί κάνετε τόσο πολύ κουβέντα και τόσο πολύ είστε αντίθετοι με το να μπει κάποια φύλαξη κάποιο, όχι αστυνομία. Δεν από... μιλάμε για κάποια φύλαξη, μιλάμε για αστυνομία. Ωραία, έστω αστυνομία. Αέστω αστυνομία. Έχετε έχετε πάει... Συγγνώμη, συγγνώμη, συγνώμη. Παρακαλώ, δεκτή συγνώμη, σα. Είπατε έχετε... μαλακία, το δέχομαι. Έχετε πάει ποτέ σε ένα πανεπιστήμιο να δείτε μέσα τι γίνεται. Δεν έχουμε πάει, έχουμε πάει. Μάιστα. Αν έχετε πάει και έχετε δει τι αλητία, τι αλητία είναι εκεί μέσα, τότε από εκεί πέρα δεν, δεν, δεν, δεν, δεν ξέρω που φαίνουν τα χωριά του και πάνε πρώτη φορά συναντήρια και πένουν τα πανεπιστήμια μέσα. Τι ε, ας κάτσουν στα χωριά του θα τελειώνουμε. Άμα φοβούνται τη σκιά τους. Και αφού είναι καλό μας, εκεί πρέπει να πάρουν στα πανεπιστήμια, δηλαδή επειδή είναι μέσα οι Αλυτόβοι, δηλαδή όποιοι είναι αυτοί, δηλαδή τα... Οι Αλυτόβοι, απλά για να σα ενημερώσω, είναι αυτοί που θα ε? φοράνε τι στολέ και δεν θα έχουν όπλα, αυτοί. εντάξει <Συλίου> <Να, συλίου> κα Γεια σου αγάπη. Γεια σου αγάπη. Για να μην χάνουνε καιρό σε παίρνουν το κινητό πίσου, γδίσου, πλίσου και έρχονται. Ποιοι. Αυτή. Ένα μηδέν. Καλημέρα. Γιατί ένα 0 <χει> Γεια σα κύριε Μπαρβαγιάννη. Γεια σα. Θα ήθελα να ευχηθώ. Ο κύριο Βυζέκη. Το αρχίδιο Βυζέκη είμαι. Χε αρχίδι Βυζέκη, πορφίριε τι κάνει. Θα ήθελα να ευχηθώ, δεν ξέρω τι τα πιστεύει αυτά γιατί δεν βρεμπορσεβίκο Κατσαπλιά ω συνεργάτη σα χρόνια καλά και πολλά και αγωνιστικά και ο Θεό να μου κόβει μέρε να του δίνει χρόνια. Γεια σα. Σιγά τι μέρε που έχει, τέλο πάντων, έλεγα. Σήμερα τηλεφωνώ για να σα πω ότι σα αγαπώ πολύ. Γιατί? Χωρεύεται. Τι είναι η μέρα, τι έχει μέρα σήμερα, μου φαίνεται ύποπτο αυτό. Υποπτο. Έχω πολλά στο Θήμιο uh. και να σου κάνω μια ρητορική ερώτηση Οι Έλληνες κυβερνώντες πότε θα σταματήσουν να γλύφουν τον εκάστοτε νέο εκλεγέντα Αμερικάνο πρόεδρο Πότε; Πότε. Μην την απαντήσεις Είναι προϋπόθεση για να γίνουν Έλληνες κυβερνώντες να γλύφουν να τον εκάστοτε εκλεγέντα πρόεδρο της Αμερικής. Να γίνουν ή να παραμείνουν κυβερνώντες Γι' αυτό. Ωραία. Απαντήθηκε, νομίζω, έτσι? ναι, ναι πλήρω. Ελα χωρίς μου! Ελά! Σπανιάβολα! Γιατί? Γιατί έτσι, ξέρω εγώ. Έλα να σου πω: Είναι αλλιώ. Ελνοφρένεια στο μουνεγκά. Α, δεν ξέρω, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Δεν μπορεί να επιβεβαιώσεις, ε. Ναι. Εσύ. Μέχρι να το δω δεν το πιστεύω. Α, ωραία, εντάξει, έτσι μάλιστα. έτσι Ό,τι καλύτερο εύχομαι εγώ, αυτό που περιμένουμε, άντε. Α άρεσε, να... ένα ιδέα. Άντε, να... ε, βέβαια, μου άρεσε. Είσαι καλά. Γιατί δουλειά δεν στράβωσε που είναι στράβω στο Μέγκα. Δουλειά είναι, αγόρι μου, δουλειά είναι, αγόρι μου. Αμπά. Η ουσία είναι να μην αλλάξει όσα είπε. Αν άλλαζε όσα έλεγε, θα, θα σε. Α, υπάρχουν θα και κάποιοι μεγάλο. που σκέφτονται, δεν το περίμενα. Αλήθεια τώρα. Ναι. Ε, ακούω από το 2006. Πάσε Ο... ημέρα, Αποστολή, σίγουρα. Οκ, okay, αφήνω. Ό,τι καλύτερο, εύχομαι ρε. Ολαφρό από την Καταλωνία είμαι. Ποιο? Να αποκαταστήσω τη φήμη μου. Ολαφρό από την Καταλωνία. Α, ελά, φίλε, Ισπανό. Ναι, προσευλήθη με τον παππούλι που έφτιαξε τα ελληνικά μου. Δεν πειράζει, και είπα να παν... αρχίσει. τη φήμη μου. Μεταλαμπαδεύω τη γλώσσα μα στο γηγενή πληθυσμό εδώ πέρα. Περίμενα. Α, α, και δύσκολε λέξει, μ, μ' αρέσει. Φίλα, Θα τον μετήσουμε τον ήλιο. figurane bravo fatto relarg un metodo filo figurane metodo dau i che metodo zurna calimera i de calimera metodo dau pes ya Άντε, παιδάκι μου και σε ψάχνει όλη μέρα. Ποιο? Αυτό! 2-0. Γεια! εντάξει, σωστά. Όριμος, ε. Το δέχομαι, όριμος, όριμος. Είμαι πολύ, έχω και δύο παιδιά, φαντάσου. Πάντως, καλά, αυτή έχει το παιδιά. Ποιο έχει παιδιά, ήταν σοβαρός. Να σου πω λίγο, πάντως πριν έκανε λίγο λάθος, γιατί είπε αυτή 1-0. Α, σωστά, πάει διπλό. Είναι ε, διπλό όταν Cop... δεν, δεν, <laughs> δεν δεν Απλά λέω. Δεν το το προηγούμενο. Ναι, που όμως είναι οπότε πρέπει να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 Καλησπέρα, Γκουλέ. Καλησπέρα, Μανάρη. Αγάπη μου. Λοιπόν, την Παρασκευή. Αγάπη μου, γαμότο, δώσουμε ένα μπισκότο. Αγάπη μου, γαμότο, δώσουμε ένα μπισκότο. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και καρότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένε τιμέ μπορεί να ζητήσετε καρότο. Τα Θα... Θα... έχει πει ο Μεγάλο Πάγκαλο. <laughs> <laughs> Τα Ένα σχόλιο για την Παρασκευή. Θα μπορεί να. Επειδή άξιγε πολλέ φιλιέ τώρα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Φτιάξε ένα ωραίο κλειπάκι εκεί πέρα με όλου αυτού που λένε ότι οι, οι, οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μα και αυτά. Και βάλε την κατάσταση που δεν θέλω τέτοιου φίλου να κολλάει. Αχ, <laughs> <laughs> <laughs> αυτό που είσ Ένα, τι να κάνω, τι να κάνω. Ποτέ είχαμε από την Αμερική ε, τόσο εγώ. ισχυρές δηλώσεις στήριξης. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Μα κάνε, άρχουν Αμερικάνοι. Θέλω να πάω Αμερικάνοι τραυπηγία. Τα δώσω αμέσως, με τα χαράς. Πού να με κάνω. Κα... Τα δικά μας στρατηγικά συμφέροντα, τα ελληνικά, με τα Αμερικάνικα αυτή τη στιγμή, συμπίπτουν πολίτος. Γκαρδιακά χαροποιήθηκε το Βάσινγκτον η γη και τα σίδερα ενθυμήθη που την έδαιναν και αυτοί. God bless America! Che siga, gusta, gusta, gusta. Che piosta, meta, meta, meta. Che ma ve, pote do che mi so. Vaja dal capello, mo to e chiedo se l'amore reserva Να σου πω μια παραγγελία για την Παρασκευή Λέγε Θέλω τον ε, Άδωνη που έχει αϋπνίες Και να βάλεις στο διάλογο του Μαλούχου με τον Παπα Μιχαήλ Έφαγα πολύ πεπώνη Ναι, ναι, αυτό, αυτό Το βράδυ και να δω να κοιμηθώ Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε Γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ τώρα Σκέπτεσαι το κορίτσι σου Και ξαφνικά, Λεωνίδα, εκεί που ήμουνα και στη τη φογγήσα, στο κρεβάτι Έφαγα πολύ πεπούνη Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο Κι αζελέν ένα κι που έχει ένα ποπό ποπό Κι ούτε σπίτι ούτε θεό Κανένα δεν φοβάται η σούτανα υποφό Παραγγελιά, βάζει όλα αυτά που έχουν πει όταν ήρθε ο Πομπέο στην Ελλάδα. Ότι θα έρθει ο Πομπέο, δημοσιογράφοι, τώρα όλοι αυτοί οι άδωνίδες Και από πίσω βάζει τον Παρασκευάδε Σόου που λέει τα ζώδια. Που λέει πίσω κολλητό, φίστην, άλλο μόνο κόλο, μόνο κόλλο Τι είναι αυτό, από πού είναι, Από το Παρασκευάδε Show Τι είναι αυτό. Είναι μια μαζί και με το φάνι λαμπρό που λέει τα ζώδια. Κόλλησε το ωραία εσύ γιατί πολλοί μα έχουν πρίξει τα αρχεία. Πομπέο ήρθε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 Είπε ξεκάθαρο ότι η Αμερική εγγυάται την ασφάλεια τη Ελλάδος. Ποια είναι τα τα που δεν του κανεί. Κι μετά και οι νυν, και ράστα Στη μάσα κι ας λένε ναι, <πουχη> ένα που έχει ένα Tu te spitiu te teo carne nada i suntana i fov Γεια σου αγόρι. Ένα πραγματάκι θέλω να πω. Για πέστε μα. θέλω για την Παρασκευή. Όσο αφορά την Πεκατόρου. Πλην ειλικρινά είμαι τρελό με το θέμα. Δεν, δεν, δεν ανέχουμε τον ρατσιστή. Δεν ανέχουμε τον φασίστα. Δεν ανέχουμε τον πιαστή. Ούτε το δικαιολογό για κανένα λόγο. Τέλο πάντων για την Παρασκευή θέλω μια αφιέρωση. Το φτιάξτε έναν ήλιο του βέβηλου. Αφιερωμένο σε όλε αυτέ τις κοπέλες που έχουν περάσει κάτι ανάλογο. Αποφάσισα απόψε να βγάλω την τζαμπίλα μου. Την πήκα το τσάντο και τη μανδύλα μου. Και το προσωπό μου εκτεθειμένο να Με πουλήσανε στα 12 για την περίσταση. Απαγορεύοντα κάθε μήλια και αντίσταση. Bay. Δεν ξέρω γράμματα, μα έμαθα να βγάζω το σκασμό. Γιατί μ' απειλήσε το σώρι μου με λιθοβολισμό. Δεν ξέρω τι βρίσκεται πέρα από το κύμα μου. Και χάσα τι αισθήσει μου και το τώρα μου Είμαι σε μη κέντρο, πάλι με αρεστή υποδομή. Και έχω υποστεί στα τέλεια μικρή τόρη. Δεν το μη. Ναι, και αδρανή και μαζεμένη. Συμαδευμένη και ακροτηριασμένη. Μου έχει γίνει το ξύλο συνήθεια Και τη τιμωρή από τον άντρα μου για πηθία Αποφάσισα λοιπόν να σκήσω κάθε φλεύα Δεν ξέρω για κληρώνο μια ούτε για, ούτε για Εύβα Έχω δικά μου αμαρτήματα ευθύνης και σιωπής πρώτα απ' όλα της συγκάλυψης και τη συνενοχής Φτιάξε να ήλιο σαν για αυτούς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 Να και ήμουνα ε, μια ώρα κάτω από την νηπτήρα του μπάνιου και έπλανα τα μάτια μου γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Εντάξει, βρίζανε... όταν μεγαλώσει όμω, τα ξέρει, θα, θα έχει πάρει την αλήθεια, την ειδική. <laughs> ναι. Ρίγνανε και κράτο λάμπη στα παράθυρα. Φοβόσουνα? Όχι. <laughs> γιατί? Είναι και γι' αυτό δεν φοβάμαι. <laughs> Είμαι αρβανίτη, γι' αυτό δεν φοβάμαι. <laughs> οι αρβανίτη δεν φοβούνται και ούτε θα φοβηθούν και ούτε φοβόντουσαν. Και σα αφήνουν οι γονεί να είσαι έξω και να κάνει τέτοια πράγματα. Εγώ Όχι έρχομαι εδώ πέρα, γιατί θέλω να κάνω κάποιον αγώνα. Και δεν πάρνει η κοινωνία η ξεφθύλα Κι που να έχω μεγάλη μουσκαζίλα Σιγά που θα ξανά την ίδια την πιθύλα Σιγά τα μούτρα που θα βάλω χαβαλέ Σιγά καλέ την κοινωνία, μαμαμία Μαμαμία, wow, wow. here I go again Εσύ κι αυτή με καταντήσωτε καμία Με μια κλωτσιά από τα φτίκια στα φρανία, παλιό ρε και ομάδα κούρελε. Αποστολή: Θέλω μια αφιέρωση, δύο αφιέρωσει για την Πασκηβί. Δύο, δεν γίνεται μία. Μ, μία, ο βασιλιά από το φραγκούλι, αφιερμένο στον ελληνικό λαό για να καταλάβει λίγο τι γίνεται. Ποιο φραγκούλι? Το μάρι, το φραγκούλι. Α, παπα, πα, ναι. Σε μια χώρα σα χωριό, μια φορά και έναν καιρό. Μια φορά κι καιρό Τον κακό τον καιρό Εντάξει, δεν πειράζει, το ξέρω, συμφωνώ Του στίχος θα να πιμείνουμε λίγο παραπάνω Μη μιλάς κι ο βασίλιας, όλους τους κάλους που τώρα αυτό το, έχει, το χειμώνα, του μάλαμα, το θέλω ανοιχτά παράθυρα να, να μην αέρα. Θέλω να μην Αυτό γιατί το κάνουμε ολοήμερο, φίλε και το έχουν, έχουμε, το έχουν, έχουμε ξυλιάσει, Δεν το βρίσκουμε τίποτα. ότι <σμάς> ανοιχτά παράθυρα δεν κολλάει, ε. Το... Και, και, 직ράκτα, παιδιά τι. Και, το... Δεν κολλάει. Στι Το τα Θέλω ανοιχτά παράθυρα. Με χτυπάει αέρας Μλούζες χοντρές Παντελόνι στο θερμικό Θέλω ανοιχτά παράθυρα Με το κουβερτάκι τους Να έχω το νου μου άδειανό Χαίρεσαι πουθά τώρα στο σχολείο Όχι Να έχω και πρίμο το καιρό Με το κουβερτάκι τώρα Και σιγά πουθά πουθά πουθά Με το θα του κάθε κερατά Άμα δεν μισώσω και σωθώ. Κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Να σου πω κάτι, επειδή την Παρασκευή θα έχει ζέστη, θα βάλει στην Ακροάτρια που μίλησε την Παρασκευή για το ΕΔΙΟ τη και μετά θα βάσει καπάκι την κυρία Έλλη. Η Ελληνοφρένια παιδιά είναι έτσι μπροστά. Τα έχουμε πει εμείς, ε, τέλος πάντων. Την Βεντάλια, την Βεντάλια. Που κάνει αέρα στο πράγμα της, ναι. Ο, μην, τα, μην τα καρφώνεσαι ρε, μην καρφώνεσαι. Ε, μπια, θα τα ακούσουμε. Ο Λάος, άσε Η Έλλη, Έλλη τι κάνετε Γεια σου Ζεσταίνομαι Ζεσταίνεστε Άκουσαν ότι δάκρυσα κι η δε Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό και θέλω και να και μου Εγώ τι? Έχω μια βεντάλια Και κάνω αέρα το μπνί oh. μου Ω oh. oh. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Να τι θες να σου πω Ε, μωρι δεν τρέπεσαι Να φτιαχτούμε, δεν να φτιαχτούμε Είναι σημεριάτικα, όχι, όχι φτάνει, καλό ήταν Θα τον παίξω κι εγώ Κι λένε ένα Πού έχει ένα ποφό ποφό Θα τον παίξω κι εγώ Τι ούτε σπίτι ούτε θεό Κανένα δεν φοβά Γεια σου Ποστολή. Γεια. Yeah. Καλά, πολλά, πολλά, πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Την Παρασκευή θα μου αφιερώσει ένα τραγουδάκι. Μάλλον εγώ αφιερώνω στον εαυτό μου γιατί γιορτάζω την Κυριακή και εσύ εκποπή δεν έχει. Σήμερα γιορτάζει ο γη Τι είναι την Κυριακή. Α, δεν ξέρει τι είναι την Κυριακή. Έπρεπε. Ε, ε αν έπρεπε. Κουκουέ και αλήμονο, κακομίρι. Κουκουέ, κυρία μου, κουκουέ και αλήμονο. Α, κουκουέ, κουκουέ, σα κουκουέ, ό,τι θέλει. Τι είναι μόλι την Κυριακή. Η γιορτή μου, Χρυσέ μου. Πο Βάζω τι? Της σου είναι? Όχι καλέ, άμα ήταν τη σου Σουμέλας θα το ξέραμε. Α, ενώ το δικό σου, ναι τι είναι τελικά? Τη Οσίας Ξένης. Τη Οσίας Ξένης? Ναι. Καλετόξερα. ξέρα. Α, το ξέρας αλλά δεν το έλεγε! Παριστάνω ότι δεν το ξέρα. Α, είσαι και πονηρούλη. Απλά δεν θέλω να δίνω δικαιώματα ότι ξέρω πολλέ γιορτές. Α. Με παίρνουν μετά, μου ζητάνε αφιερώσει κατά εμπλέξιμο το άστο. Κατάλαβα, κατάλαβα, σε καταλαβαίνω αποστολάκο μου. Λοιπόν, θα μου, θα μου την κάνεις αυτήν την αφιέρωση. Θα στην κάνω, τι είπαμε. Σήμερα γιορτάζει ο Νιγύρη, αποστολή. Μα έχει και μεγάλη ιδέα, πάνε να θεμάσαι. Ε, ε, εγώ, μα περνάω την ωραιότερη περίοδο τη ζωή μου. Να γκόμενο, ε. Όχι, αυτό, ποιο του. Χέζι. Να, α, Το είπα εγώ. Ε, το είπε. Κέρδισε πέρα. στο λαχείο? Όχι. Κάτι άλλο? Πάντρεψα το κοριτσάκι μου το περασμένο Σάββατο με έναν άριστο. Άριστο, άριστο όμως. Μπράβο, μπράβο. Όχι μόνοι του άριστους μπλέξαμε με του άριστου. Μα τον καλύτερο, πώ να το κάνουμε. Η άριστη είναι το πρόβλημα τη κοινωνία αυτή τη στιγμή. Όχι. Του μυτσοτάκι Άριστη. Μα όταν είναι ο καλύτερο τώρα, τι να κάνουμε. Να τον κάνουμε χειρότερο. Να είναι ουσιαστικά άριστο, όχι άριστο του μυτσοτάκι. Όχι, βρε. Με έσου εσύ τον Το μυαλό. Δεν, ηρεμώ, δεν ηρεμώ καθόλου με αυτό το μυαλό. Τι να κάνω. Δεν ήρεμη τα γόρια που γι' αυτό το αγαπάω εγώ. Λοιπόν, έλα, σ αφήνω. Λέω και γιαγιά τον άλλο μήνα. Τι θα γίνει. Γιαγιά τον άλλο μήνα. Ένα μωρή που βρήκε γκόμενο, καλά σου είπα κι εγώ. Α, ναι, ναι, γιατί είναι και αγόρι Α, είδε γκόμενος <laughs> με μια έννοια. Αγια Βρήκε νέο γκόμενο <laughs> να ασχολείσαι. Άντε, μπράβο. Άτε, γεια. Λοιπόν, σε φιλό. Σήμερα γιορτάζει ο Στην καρδιά χρόνια σου πολλά. Σήμερα γιορτάζει ολίγη, με πού θα στείλω μια νεφρή. Στην καρδιά χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια σου Χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά. Και χρόνια πολλά. Χρόνια σου. Εύχομαι... Χρόνια σου πολλά Χρόνια πολλά Παπα να θεμάσαι γρουσούς, εσύ μου λείπες τώρα <χ addictive> Κοίτα ρε <χ> που μουσκασε γαπρός Σκαταλιάρης και πρωθυπουργός Κι αντε που θα και θα και θα Μαζεύτη μαγιά σου, τα μισά μισά δικά σου και τα ρε στα παγωτά Κι ας λένε να κι η φοφό Πούχι ένα πο πο πο σπίτι ούτε θεό Κανένα τα φοβάται η σουλτάνα η φοφό Βάλε μου να ακούσω τη σουλτάνα τη φοφό Κι δε πάνε η κοινωνία η ξεφτύλα Κι ούτε που να εγώ μεγάλη μου σκασίλα Σιγά την ίδια την πιπύλα Σιγά τα μούτρα που τα βάλω, χαβαλέ. Είδε τι γλυκός που είμαι. είδε τη Ήδες που είμαι. Σιγά καλέ την κοινωνία, μαμα μία. Γιαζί και μάρ κι αυτή με καταδίσατε καμία. Με μια κλωτσιά από τα και στα φρανία. Πάλιο ρεζίλο και αμάδα κουρελέ. <σοκλειά>